Σεβαστοί Πατέρες και Αγαπητοί Χριστό Αδελφοί με την ευγενή πρόσκληση του αγαπητότατου φιλομόναχου και φιλοαθονίτου Μητροπολίτου σας βρίσκομαι απόψε κλησίων σας για να σας μεταφέρω την ευλογία του Αγίου Όρους και να αναφερθώ σε ένα θέμα που πολύ απασχολεί και που θα μπορούσαμε να δώσουμε τον τίτλο «Η Παθολογία της Κατακρίσεως». Η ευχή του Οσίου Εφραήμ του Σύρου, αφού αναφέρεται στη βοήθεια του Θεού για την απόρριψη των βασικών παθών και την απόκτηση των αρετών καταλήγει «Ναι κύριε βασιλέ, μου του οράν τα εμά φτασματα, και μη κατακρίνιν των αδελφών». Και όμως αγαπητοί μου αδελφοί αυτή η φυσική και ρεαλιστική κίνηση του ανθρώπου Προ τα μέσα του, τα δικά του, τις δυσκολίες και τα πτέσματά του. Έχει στραφεί προς τα έξω, τα ξένα, τα των άλλων. Και ιδιαίτερα τούτο συμβαίνει στην εποχή μας, η οποία σαφώς χαρακτηρίζεται από μία αχαλίνωτη εξωστρέφεια. Μάλιστα η τάση αυτή, παρουσιάζεται με το απατηλό ένδυμα του ενδιαφέροντος, τις ενημερώσεως και τις καταρτίσεις, ώστε να δικαιολογείται η συνεχής ενασχόληση με τους άλλους. Είναι μία ευφυής, λέγαμε, προσπάθεια εγκαταλήψεως του εαυτού μας, με τη συχνή μέρημνα για τα προβλήματα των άλλων, δίχω πολλές φορές να έχουμε επιλύσει βασικά δικά μας. Ο εαυτός μας πάντως θα απαιτεί πάντα κάποιο κόστος και κάποια ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει δηλαδή να κλειστούμε στον εαυτό μας και να μη μας ενδιαφέρει κανείς και τίποτε. Όχι. Καλούμεθα να τα ειλικρινείς. Δεν θα ασχολούμεθα με τους άλλους για να μη ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι τέλειος. Έτσι θα έπρεπε να πάψει η διδασκαλία και το κήρυγμα, η συμβουλή και η νουθεσία. Φαίνεται όμως πως το να αρκεστούμε, τουλάχιστον στην αρχή στον εαυτό μας και να ασχοληθούμε υπεύθυνα με Αυτόν, είναι δωρεά του Θεού, την οποία κατά την Εφρέμια ευχή πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό. Είναι γνωστό και διαπιστωμένο το πόσο αρκετές φορές δεν θα ήθελα να πω πάντα μας κουράζει ο εαυτός μας, δεν μας ικανοποιεί και δεν μας αναπάβει. Αποφεύγουμε συστηματικά να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Αυτό μάλλον θα θέλει να φανερώσει πως δεν έχουμε πλαστεί για μια λαθεμένη ζωή, για τη ζωή της αμαρτίας. Χρειάζεται λοιπόν αμέσως να πούμε πως πρέπει να εντοπίσουμε τα λάθη μας, τα ολιστήματά μας και τα πάθη μας. Αν αγαπάμε τον εαυτό μας αληθινά, και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο Όταν αυτόν μεταφέρει παντού στη ζωή του Και είναι τόσο δύσκολο να τον ξεγελάσει και να τον παρηγορήσει Με παροδικές διασκεδάσεις Με την πρόσχερη γλυκύτητα των χαρουπιών Που σίγουρα θα αφήσουν τη μεστή στη φώτητα, Καλούμεθα να τον αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα Ματεοπονούμε συχνά πυκνά, με μύρια όσα, με ασημάντες λεπτομέρειες, μόνο και μόνο για να αποφύγουμε μία συζήτηση με τον εαυτό μας. Είναι τραγικό να γνωρίζουμε τα πάντα και να γνωρούμε τον πλησιέστερό μας, τον αχώριστο σύντροφό μας, αυτόν τούτον τον εαυτό μας. Οι σπάνιες και επιπόλαιες καταδύσεις στα σκοτεινά βάθη μας μας τρομάζουν και μας κάνουν να μετανιώνουμε για την κατάδυσή μας αυτή ή το πολύ-πολύ από τον τρόμο του κενού που συναντήσαμε κάνουμε μια πρόχειρη προσπάθεια για μια εξωτερική επιδιόρθωση για να δείξουμε πως κάτι καταφέραμε κι εμείς και να μην εκτεθούμε στους άλλους όμως αλίμονο πόσο πιο μικρή γινόμαστε έτσι. Μόνο μία εκτενής και θερμή προσευχή και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που είναι μία σημαντική ευκαιρία που δίνει σε όλους μας η Εκκλησία θα μας δώσει τη χάρη για να αντιμετωπίσουμε την παθογόνο αδυναμία μας. Εκκλησιασμός, μυστηριακή ζωή, εγκράτεια και προσευχή είναι φάρμακα δυνατά και φόδια ισχυρά για την επανέβρεση του πρωτόκτη του κάλους της ψυχής στην κατάσταση της υγείας. Ενώ λοιπόν τόσο επικίνδυνα παραμελούμε τον εαυτό μας Τόσο εξίσου εύκολα, όπως είπαμε, μπαίνουμε στα χωράφια των άλλων, ασχολούμεθα με ξένες υποθέσεις και μάλιστα κάνουμε την ασθένειά μας μεγαλύτερη με την κατάκριση. Πάσχουμε, δυστυχώς, αδελφοί μου, από βαριά πρεσβειοποία οι περισσότεροι. Βλέπουμε πολύ καλά μακριά και καθόλου κοντά μας παρότι γεράσαμε μέσα στην Εκκλησία. Η όρασή σήμας, στρεφόμενη προς τους άλλους, γίνεται όσο το δυνατόν πιο οξυδερκής, πιο αυστηρή, πιο αμήλικτη, ενώ για τον εαυτό μας διατηρούμε όλα τα αποθέματα των ελαφριντικών, των δικαιολογιών και της επιοίκειας, Ας θυμόμαστε τις αμαρτίες μας όταν είναι να δικάσουμε. Ποιοι είμαστε εμείς που θα φτάσουμε να καταδικάσουμε κιόλας όταν κανείς δε μας το ζήτησε. Ο χριστιανός γνωρίζει πάντα να συγχωρεί, να καλύπτει, να παραβλέπει, να ταπεινώνεται. Οι πτώσει των άλλων ας γίνονται ενθύμιο παρόμοιων πτώσεων δικών μας. Πολύ μεγάλη ευλογία λαμβάνουν από τον Θεό όσοι μάθουν να σκέπτονται έτσι. Υπάρχει ο Θεός της αγάπης, του Ελέους και της δικαιοσύνης να τους κρίνει. Έχουν συνείδηση, ηλικία, γνώση, πνευματικούς οδηγούς. Καλύτερα ας προσευχόμεθα για αυτούς. Οι εύκολες κρίσεις, η περιέργεια, η πολυλογία, η ηρωνική αστιότητα, αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην κατάκριση. Έτσι λέγουν οι έμπειροι ιατροί. Το κάθε πάθος θέλει το ανάλογο έδαφος και κλίμα για να αναπτυχθεί. Η κατάκριση... Είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, δυσκολότεροι στον σιωπηλό, τον λιγομίλητο, τον προσευχόμενο. Μία ακόμη σκέψη είναι βοηθητική στον αγώνα μας κατά του πάθους αυτού. Αν αυτόν που έστω δίκαια κατηγορώ, μετά από λίγο μετανοήσει, δεν θα είναι σίγουρα χειρότερη η θέση μου απέναντί Του και δε θα σταθώ αναπολόγητος ας παρακαλέσω τον Θεό όπως έλεγε σύγχρονος αγιορείτης ασκητής να βλέπω τα πτέσματα των άλλων ως δικά μου τι θα έκανα στη δική μου πτώση στη φτώχεια μου, στην ορφάνια μου, στην οκνηρία μου αν η παραστρατημένη γυναίκα ήταν αδελφή μου αν ο φταίχτης ήταν το παιδί μου, είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την υπάρχουσα άρρωστη κατάσταση του κόσμου. Είμαστε συνυπεύθυνοι για το υπάρχουν κακό, λέγουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Ας είμαστε πιο αυστηροί στους εαυτούς μας, πιο επιφυλακτικοί στις κρίσεις μας, πιο αρκεί στι καταδικαστικές αποφάσεις μα. Ας βλέπουμε τους τεύτες ως ασθενείς, ως συμπάσποντες. Η Εκκλησία μας είναι το ανοιχτό θεραπευτήριο που οι κλίνες της πάντα επαρκούν, που οι βαριά τραυματισμένοι ανορθώνονται και όλοι αν το φελήσουν και μετανοήσουν, λυτρώνονται και απελευθερώνονται. Μπορούμε ποτέ να επισκεφθούμε ένα άρρωστο στο νοσοκομείο και να τον ρωτήσουμε γιατί αρρώστησες είναι μια αδόκιμη ερώτηση Έτσι αστεκόμαστε πλάι σε όλους τους αδελφούς μας ως συνασθενείς που όλοι αναμένουμε τη θεραπεία μας από τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών τον Χριστό Συνήθως αν έχουμε κάποιον σοβαρά ασθενή στο σπίτι μας, αυτόν φροντίζουμε και δεν έχουμε τον χρόνο και τη διάθεση να επισκεφθούμε και να ασχοληθούμε με άλλους ασθενείς. Εδώ λοιπόν έχουμε μεγάλο ασθενή τον άγνωστο εαυτό μας, προς τι να τρέχουμε αλλού. Ας προσευχηθούμε για αυτόν και η βοήθεια θα είναι διπλή. Θα βοηθητούμε να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας και καλύτερα τον πάσχοντα αδελφό μας. Μα υποψιάζομαι κάποιες ερωτήσεις να γεννιόνται σε ορισμένους και μάλιστα να παρουσιάζουν αγιογραφικά χωρία, πατερικά κείμενα και αποσπάσματα από βίου Αγίων. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε καθόλου, να επιτιμήσουμε καθώς αξίζει, να ελέγξουμε δίκαια, να διορθώσουμε αξιόχρεα, να στιγματίσουμε το κακό, να το δημοσιεύσουμε προς διόρθωση και των άλλων. Είναι ασφαλώς δικαιολογημένες οι ερωτήσεις και πολλά από πολλούς κατά έχουν υποθεί Γενικός πρέπει να πούμε ότι δεν είναι όλα για όλους. Ούτε πάντα πρέπει και ωφελεί να έχουμε γνώμη και θέση για όλα τα θέματα και όλες τις υποθέσεις. Όταν όμως μία παρατυπία συμβαίνει μέσα στην οικογένειά μου, στους συγγενείς, φίλους και γνωστούς, τότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον τρόπο που θα επέμβουμε και θα ασκήσουμε κριτική. Είναι αρκετά σοβαρή σημασία η στάση και ο τρόπος του κρίνοντος και αυτό έχει επίδραση θετική ή αρνητική στον κρινόμενο. Δεν κρίνω ως αλάθητος με οργή, με θυμό, με κνευρισμό πρόωρα ή παράκαιρα ανέτια, εξουθενωτικά και με ψήμηρα. Κρίνω ήπια, Ήσυχα, ήρεμα, με ήθος και ύφος ορθό, αποσυμβόνια, με αίσθηση συμπαραστάσεως και διορθώσεως. Ο τρόπος αυτός, αδελφοί μου, βοήθησε πολύ περισσότερο από ότι οι απειλές, οι εκδικήσει, οι τιμωρίες και ο θόρυβος. Ο κρινόμενος πάλι, ασμήλισμονα τον σοφό παρημιαστή που λέγει ο μισόν ελέγχο άφρονες Η υπακοή, η συγνώμη, η σιωπή, η δίχως δικαιολογίες η υπεύθυνη αποδοχή και αντιμετώπιση του σφάλματος θα δώσει σίγουρα πλούσια την ευλογία του Θεού και μάλιστα όταν γονατίσουμε κάτω από το Άγιο Πετραχύλι του Πνευματικού. Η κριτική λοιπόν επιτρέπεται μόνο ύστερα από κάποιους ώρους, τους οποίους αξίζει να τους προσέξουμε ιδιαίτερα Αυτός που κρίνει, ελέγχει και παρατηρεί πρέπει να έχει καλοπιστία και εντυμότητα να κινείται από αγνότητα ελατηρίων οι προθέσεις του να σκοπεύουν στη διόρθωση και τη μη χειροτέρευση του παραπτώματος και όχι στο διασυρμό τη διαπόμπευση και τον σκανδαλισμό να είναι σίγουρος ο κριτής για τα ελεγχόμενα λάθη και να είναι εξακριβωμένα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος του οποίου το κήρυγμα κυρίω χαρακτηρίζεται ως ελεγκτικό θέλει τον κρίνοντα ευπρεπή και εποιική γράφη. Όταν είναι να δικάσεις, φόρεσε το ένδυμα του δικαστού που είναι η επιοίκεια και τότε δίκασε. Αλλού γράφει «Διόρθωσε αν θέλει, αλλά όχι μαχητικά, ούτε σαν εχθρό που απαιτεί δίκη, αλλά σαν γιατρός που φτιάχνει φάρμακα». Κρίνοντας μιλείς ποτέ τα χαρίσματα του κρινόμενου. Αυστηρότητα και πάλι διακριτική, μη και κερδιθούν, χρειάζεται στους του Θεού, στους νοθευτές του δόγματος και στους ηρωνευτές της ευσεβίας. Η κρίση, λοιπόν, δεν δικαιολογεί την κατάκριση. Χρειάζεται σοφή χρησιμοποίηση της γλώσσας, ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηριστικά σημειώνει. Είναι γεμάτη η ζωή μας από τα λάθη της γλώσσας. Η εσφρολογία, ο αστεϊσμός, η προχειρολογία, η ανοητολογία, η κατηγορία, η αρβολογία, η επιορκία, η ψευδολογία και άλλα πολλά είναι γενήματα της γλώσσας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συνεχίζει «Δεν είναι τίποτε πιο ευχάριστο για τους ανθρώπους από τα κουτσαμπολιά και μάλιστα αν συμβεί να κινούνται από μίσος. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως η αυστηρότητα και η βλοσιρότητα θα καλύπτει τα πρόσωπα των χριστιανών. Κατά τον Άγιο Ιουστίνο τον φιλόσοφο και μάρτυρα δεν είναι άπρεπο χαριτολογώντας τη δυστροπία να διώχνουμε τον πολύ αυστηρών. Αυτά αδελφοί μου δεν τα λέμε για να δυσκολεύσουμε κανένα. Ούτε να νομίσει κανείς πως η πνευματική ζωή είναι μια κουμπωμένη, σφιχτή και στενόφορη ζωή. Αν όμω κανείς θέλει να δώσει μία ποιότητα και άνεση στη ζωή του, χρειάζεται να αγωνιστεί και να είναι προσεκτικός σε όλα. Είναι μεγάλη η χαρά που οι σημερινοί πιστοί έχουν ένα ζωηρό ενδιαφέρον για τα μηνύματα της ερήμου προς τον κόσμο. Ας μαθητεύσουμε όλοι μαζί στη Γεροντική Σοφία διακριτικά, Ας δούμε τι λέγουν για το θέμα που μας απασχολεί με προτιμία και διάθεση κάτι να εφαρμόσουμε. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής κάνει μία ακριβή διατύπωση όταν λέει «Οι άνθρωποι λυσμόνισαν να κλαίνε τις αμαρτίες τους, πήραν την κρίση από τον Θεό και σαν να είναι αναμάρτητοι οι ίδιοι καταδικάζουν ο ένας τον άλλο. Ο Μέγας Βασίλειος διασαφηνίζει και τονίζει Όποιο λέει κάτι εναντίον άλλου με σκοπό να τον διαβάλει και να τον ηρωνευτεί είναι καταλαλος ακόμη κι αν δεν λέει ψέματα». Όσο Όσιος Βαρθανούφιος απαντά λιγόλογα και απλά «Τι είναι καταλαλία; Κάθε κουβέντα εμπαθής εναντίον άλλου είναι καταλαλιά. Ο παραστατικός Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, του οποίου τη μνήμη εορτάζουμε σήμερα, λέγει πως την καταλαλιά τη γεννά το μίσος. Είναι μια λεπτή αρρώστια και σαν μια παχιά βελά πάνω στο σώμα της αγάπης. Ο Άγιος Δωρόθεος, επίσκοπος Γάζης, διακρίνει την καταλαλιά από την κατάκριση, λέγοντας πως η πρώτη υπάρχει όταν, μιλήσαμε εναντίον, όταν μιλήσουμε εναντίον κάποιου και τον πούμε παραδείγματος χάρη ψεύτη ή κλέφτη, ενώ η κατάκριση είναι διαφορετική και μάλλον χειρότερη, αφού καταδικάζει τον άλλο τελείως για κάποιο του παράπτωμα και τον απορρίπτη Όπως ήδη υπόθηκε η κατάκριση προέρχεται συνήθως από ζηλοφθονία από κακία από φαρισαϊκή υπερηφάνεια από νομιζόμενη αγιότητα όπου θεωρούμε όλους ως μπορούμε να τους ελέγχουμε Οι Άγιοι όμως αδελφοί μου Επιθυμούσαν να σκεπάζουν τα αμαρτήματα των άλλων και απέφευγαν συστηματικά να κατακρίνουν, γιατί θεωρούσαν την κρίση απόλυτο έργο του Θεού και πώς θα μπορούσαν να απορρίψουν αυτοί και με τη σκέψη τους μόνο ένα μέλος του σώματος του Χριστού για το οποίο εκείνος σταυρώθηκε. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τα κρύφια της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Ακόμη και σε αυτούς που πλησιάζουν την τελειότητα, λέγει ο ορταζόμενος Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι επικίνδυνη παγίδα η κατάκριση, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Με την προσοχή σε όλα, με την ταπείνωση ως ασπίδα, με την αγάπη ως χείρωμα, με μία διάθεση να πλησιάσουμε τους άλλους με κατανόηση, συγκατάβαση και συμπάθεια, με την επίδειξη αληθινού ενδιαφέροντος και συμπαραστάσεως, με την υπέρ των άλλων προσευχή, με την αναμονή να κατακριθούμε κι εμεί αύριο από τους ανθρώπους, μένοντας κατά το δυνατόν ατάραχη, με την ελπίδα να μη κατακριθούμε από τον Θεό στην αιωνιότητα θα βοηθηθούμε πολύ στον αγώνα μας για την ίησή μας, για την ίασή μας από τη θανατηφόρο ψυχική ασθένεια της κατακρίσεως. Τελικώς αγαπητοί μου αδελφοί, ο άνθρωπος που δεν συνήθισε να κατακρίνει γιατί συνήθεια είναι και τα πάθη, είναι ειρηνικός, ατάραχος και νυφάλιος και ως εκ τούτου ευχάριστος, αγαπητός, φιλικός και πρόσφαρος. Ήταν ένα γέροντα μοναχός σε μία σκήτη του Αγίου Όρου Τον επισκέφθηκαν άλλοι πατέρες και εξεπλάγησαν από το της μακαρίας ειρήνης του. Επειδή γνώριζαν πως δεν είχε τίποτε το το στη ζωή του, τον ρώτησαν «Γέροντα, πώς είσαι τόσο ειρηνικό, και εκείνος απλά τους απάντησε «Στη ζωή μου ένα κατάφερα με τη βοήθεια του Θεού». Ποτέ να μην κατηγορήσω κανένα και έχω ελπίδα στο έλειος του Θεού και στις πρεσβείες της Θεοτόχου. Είναι δυνατόν θα ρωτήσει κάποιος να μπορέσει ο άνθρωπος να μην κατηγορήσει ποτέ κανένα και για τίποτε όταν μάλιστα τον εκθρέβετε και τον κακολογεί άδικα ας δώσουμε τον λόγο στον Όσιο και τον Πιλουσιώτη που λέγει ότι χρειάζεται πράγματι μεγάλη δύναμη να προσεύχεται κανείς για του κατηγόρους του αλλά και αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό από την καρδιά του, α ησυχάζει και ας μην αμφιβάλλει πως υπάρχουν άλλοι που το κατορθώνουν. Είναι λοιπόν άπρεπο και βέβαιο να εισερχόμεθα μέσα στην καρδιά του άλλου και να κρίνουμε τις διαθέσεις του και τις πράξεις του. Στο Άγιον όρο οι πατέρες συνηθίζουν να διηγούνται την εξής ιστορία την οποία σας μεταφέρω συνοπτικά Ήταν ένας γέροντας και βάδιζε στο δάσο και τον συναντά ένας και του λέγει «Εγώ γέροντα σκότωσα 99 ανθρώπους να σκοτώσω και σένα να τους κάμνω 100» Ο γέροντας λέγει να είναι ευλογημένο μόνο πριν με θέλω μια χάρη». Και ο Λιστής αυτός δεύτηκε να πράξει αυτό που θα ζητούσε ο γέροντας. Και ο γέροντας του λέγει «Να μου φέρεις λίγο νερό από την πηγή». Και πήγε ο ληστής να μου φερεις λιγο νερο απο την πηγη και πηγε ο Λιστής να φερει το νερό. Και ο ασκητής περίμενε και ο Λιστής δεν ερχόταν και αναμένοντας ανησύχησε και πήγε στην πηγή να δει τι έγινε αυτός ο άνθρωπος και τον βλέπει δίπλα στην πηγή νεκρό. Επρόκειτο προφανώ περί Αγίου Γέροντος και προσευχήθηκε στον Θεό να του φανερώσει τι συνέβη με την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και ο Θεός που ακούει τις προσευχές όλων των ανθρώπων όσων μάλλον των Αγίων το απαντά και του λέγει το ότι σου είπε ότι έκαμε 99 φόνους, θεωρήθηκε εξομολόγηση. Όλο του το παρελθόν το εναπέθεσε στα πόδια σου. Το ότι σου είπε ότι θέλει να σκοτώσει και σένα θεωρήθηκε μια καθαρή εξομολόγηση. Σου είπε τι έκαμε και τι σκέπτεται να κάνει. Το ότι δε αμέσω και ευχαρίστω πήγε να σου φέρει νερό θεωρήθηκε ο κανόνα τη μετανία του και αυτό ο άνθρωπος συγχωρέθηκε και πήγε στον παράδεισο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσει κανείς, παρά μόνο να επαναλάβουμε ότι πρέπει να είμεθα λίαν επιφυλακτικοί στις κρίσεις μας για τους ανθρώπους, ακόμη και αν τις βλέπουμε αμαρτάντες. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας μεταφέρω τα λόγια ενός σύγχρονου θεολόγου που λέγει «Δεν μπορεί να μη χαίρεται κανείς ειλικρινά και να μη δοξάζει τον Θεό όταν βλέπει τις ημέρες μας παράλληλα με την άνθηση των πατερικών σπουδών να συμβαδίζει και το ξύπνημα του ενδιαφέροντος για την ασκητική φιλολογία και τον μοναχισμό. Κάποτε η έρημος δεν υπήρξε μόνο το Πανεπιστήμιο για την καλλιέργεια της θεολογικής γνώσης αλλά και το εργαστήρι μέσα στο οποίο χιλιάδες ψυχές πήραν τη γνώση αυτή και την έκαναν ζωή και η βιωμένη αυτή γνώση της ερήμου που ανάβληζε σαν άλλο μαύρο χρυσό και η βιωμένη αυτή γνώση της ερήμου που ανάβλιζε σαν άλλο μαύρο χρυσό, αποτελούσε μια πανίχυρη ενέργεια που έδινε τον τόνο, τόνο τη ζωής στον τότε κόσμο. Στην εποχή μα, μετά από αιώνε από προσανατολισμού, από προσανατολισμού του ανθρώπου, ξαναρχίζει μια αναζήτηση για να βρει η ζωή τη χαμένη ποιότητα. Το Άγιον Όρος, μη την καλή αγωνία του για τον σύγχρονο κόσμο, διακριτικά σκορπίζει το άρωμά του στις καρδιές των πιστών προς παραμυθία, ενίσχυση και ανάθεση. Αγωνίζεται και εύχεται ο Ιερός Άθωνας υπερτησιάσεως των ψυχών από τα δαιμονοκίνητα πάθη ως τη μοχτηρής κατακρίσεως ο μιλιτής, ο αποξινός, ο σπαθών και πάσχων άπειρος και αδαής, πήρε το θάρρος να κηρύξει τον Λόγο του Θεού, όχι από τη σοφία του, αλλά από τη μαθητεία του στην πατερική εμπειρία. Οι Άγιοι Πατέρες, ως ειδικευμένοι παθολόγοι ιατροί, είναι αυτοί που με το σταθερό νηστέρι τους θα μας θεραπεύσουν από τους κακοήθεις όγκους των παθών και ιδιαίτερα της μεταστατικής κατακρίσεως ενός καρκινόματο που δυστυχώς κρύβεται και μέσα στις χριστιανικέ κοινότητες. Ο Αβάσις Αΐας γράφει απευθυνόμενος προς τον καθένα μας. Αν η καρδιά σου μαλακώσει, και φυλάξεις τον εαυτό σου από τα κακά τότε θα έλθει το έλεος του Θεού αν όμω η κακή καρδιά σου γίνει σκληρή για τον διπλανό σου δε θα σε θυμηθεί ο Θεός συγχώρεσέ με αδελφέ μου εγώ είμαι εντελώ τοχο και ταπεινωμένος από τις αμαρτίες και λέγοντας αυτά Ντροπιάζω το πρόσωπό μου μέσα στην καρδιά μου. Αν έτσι λέγει ένας Άγιος, τότε την να πούμε εμείς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.